Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Βασιλεύ Ουράνι, παράκλητο το πνεύμα τη αληθία. Ο Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Ο Θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό ελευθέ και σκύνο των ενειμήν. Και καθάριστον εμά, ο Βάση Κυρίδο και όσων αγαθέντα ψυχά σημών. Καλησπέρα σα. Ήδη <Κι> σε έπιασαν ευχέ και κέρδισαν την Τιλάρη. Τώρα για την Κέρκερα θέλει τρει συνάξει να προσεύχονται. η κυριακή που έρχεται ε, μνημονεύει η εκκλησία μας την οσία, Μαρία την Αιγυπτία και το κάνει αυτό γιατί είναι υπόδειγμα μετανιάς ε, είναι η πέμπτη κυριακή των Ιστιών είναι το τέλος περίπου της προσπάθειας αυτής της πνευματικής και για να διεγείρει η Εκκλησία μας και τους πλέον ραθίμους τους δίνει την παράκληση και την παρηγοριά αυτού του τύπου μετανία της Μαρίας Αιγυπτίας για όσους δεν γνωρίζουν η Μαρία Αιγυπτία από 12 ετών έφυγε από το σπίτι της και για 17 χρόνια ζούσε στην αμαρτία. Ζούσε στην πορνεία χωρίς να κερδίζει από αυτό χρήματα αλλά απλώ ικανοποιώντας το πάθος της. Και κάποια στιγμή που βρισκότανε στα Ιεροσόλυμα θέλησε και αυτή να μπει στον Ναό της Αναστάσεως στον Πανάγιο Τάφο για να προσκυνήσει το Σταυρό του Χριστού στην εορτή της υψώσεώς του χωρίς βεβαίως να κινείται από διάθεση ευλαβίας αλλά από περιέργεια και μια αόρατη δύναμη την εμπόδιζε τρεις και τέσσερις φορές να μπει ε, όπως οι υπόλοιποι για να προσκυνίσουν τον Τίμιο Σταυρό συναισθάνεται ότι ο τρόπος που ζούσε ήταν αυτός που την εμπόδιζε και τότε κατανήσεται η καρδιά της μετανοεί και παίρνει σταθερή απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής τότε αυτή η αιώρατη δύναμη πάβει να αντιστέκεται στην διάθεσή της αυτή και προσκυνεί ευλαβώς στον Τίμιο Σταυρό και τότε αυτό το γεγονός είναι η αρχή της αλλαγής της. Φεύγει αποφασιστικά ε, πέρα, ε, στην έρημο πέρα του Ιορδάνου και ζει μόνη τη 47 χρόνια ζώντας ασκητικών βίων μόνοι με μόνον των Θεών. Αναφέρει ο βίος της πως όσα χρόνια ήταν στην αμαρτία τόσα χρόνια έπασχεν από τους πειρασμούς και την πύρωση της σαρκός και κάθε φορά που επνίγεται η καρδιά της από αυτούς τους πόθους λέει γονάτιζε και προσήφιε μέχρι να λάμψει το φως του Θεού μέσα της και γύρω της για να της πάρει ε, τε, τε, τε, τε, τον πειρασμό και τη δοκιμασία και τότε σηκωνότανε και κάθε φορά γινόταν αυτό για 17 χρόνια. Όλη αυτή η ιστορία είναι γνωστή βεβαίως από τον Ζωσιμά ο οποίος κατά τη συνήθεια των ε, γερόντων, των αβάδων της εποχής εκείνης Κάθε ε, καθαρά Δευτέρα φεύγανε μόνοι στην έρημο ε, για να προσεύχονται πιο ησυχαστικά. Τη συνήνθησε, του εξομολογήθηκε τη ζωή της και τον παρακάλεσε να αρθεί την επόμενη του, του έτους ε, τη Μεγάλη Πέμπτη να την κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Την επόμενη χρόνια που πήγε να την ξανασυναντήσει την βλέπει ε, να ε, είναι και κοιμημένη και δίπλα της να είναι γραμμένο το ότι η δούλη του Θεού Μαρία κοινώνησε την ημέρα που εμετέλαβε τον αχράντο μυστήριο. Ε, και αυτό βεβαίως τι είπαμε να, Έχει, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, γεράσαμε την έκανα. Λοιπόν ε, η οσία Μαρία λοιπόν είναι υπόδειγμα μετανοίας και ε, επίσης ε, ε, είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που δείχνει το τι επιτελεί η εκκλησία και ποιο είναι ο πραγματικός λόγος ύπαρξης της εκκλησίας και Ποιο είναι εν τέλει ο λόγος παρουσίας μας στην Εκκλησία Καταρχήν η ζωή αυτή της Αγίας είναι παρηγοριά Ποιος άνθρωπος ο οποίος είναι άσχετος και ανυποψίαστος από το γεγονός της Εκκλησίας μπορεί να ισχυριστεί ότι γι' αυτόν δεν είναι ο Θεός τη στιγμή που έχομεν πόρνην που γίνεται Αγία ποιος μπορεί να προφασιστεί ότι η ζωή του είναι τέτοια που δεν είναι για τον Θεό; ποιος μπορεί να πει πως εγώ δεν ξέρω από αυτά που λέει η Εκκλησία και μου φέρνονται ξένα γράμματα όταν η Ιωσία Μαρία έζησε τέτοιον βίον και εν μεταμορφώθηκε μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία και έγινε Αγία. Επομένως αν κάποιοι άνθρωποι ήρθανε πρώτη φορά εδώ σήμερα και περιμένουν να ακούσουν πράγματα που ανταποκρίνονται στη συνήθειά τους πράγματα που μπορεί να είναι συγγενοί σε αυτά που μάθανε, σε αυτά που ακούσανε και σε αυτά που ξέρουν δεν θα ακούσουν αλλά δεν χρειάζεται να έλθει μέσα στην καρδιά τους μια αίσθηση αποστροφής γιατί έχουμε παραδείγματα όπως η Μαρία η Αιγυπτία χειρότερα ίσως από ανθρώπους που ήρθαν πρώτη φορά εδώ και όμως και για, αυτού, και για την οσία Μαρία ήταν ο Θεός όχι απλώς να αποδεχθεί αλλά να την καταστήσει Αγία και να την έχουμε εμείς μέσα στην πάροδο των αιών υπόδειγμα μετανοίας και ως λοιπόν μπορεί να ισχυριστεί ότι θα έχει το δικαίωμα να απογοητευθεί από τη ζωή του ποιος μπορεί να προφασιστεί ότι δεν είναι δυνατόν στην καρδιά του να λειτουργήσει η χάρη του Θεού αυτός που το ισχυρίζεται για ποιο λόγο το ισχυρίζεται όχι γιατί δεν πιστεύει ότι και γι' αυτόν είναι ο Θεός αλλά γιατί δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη αυτήν ότι και ο ίδιος μπορεί να γιάσει η έλλειψη ανδρίου φρονήματος να μπούμε σε διαδικασία προσωπικής αναζήτησης της ζωής της αλήθειας μας οδηγεί στο να προφασιστούμε την απόγνωση των αμαρτιών μας είναι χειδαία αυτή στάση έναντι του μυστήριου της υπάρξεώς μας όταν λέμε είμαι τόσο αμαρτωλός που για μένα δεν είναι ο Θεός στην ουσία αν αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον λόγο θα βγάλουμε ένα σκιάχτρο του εαυτού μας που θέλει να πει δεν γουστάρω να θυσιάσω τίποτα για το γεγονός της αλήθειας και προφασιζόμαστε με έναν θεούσικον τρόπο πως θα εμεί αμαρτούλοι και δεν είναι για μα ο Θεός απλώς πολύ ξεκάθαρα δεν έχουμε εντυμό, την εντιμότητα να πούμε δεν θέλουμε να σηκώσουμε το σταυρό της αναζήτησης και βολευόμαστε σε αυτή την ψευδέστηση του ότι είμαι αμαρτωλή είσαι αμαρτωλός ορίστε έχουμε την Μαρία την Αιγυπτία που τι έγινε Αγία. Τι ήταν, πόρνη. Από ποια ηλικία, από 12 ετών. Πόσα χρόνια, 17 χρόνια. Πόσους εραστές είχε, αναρρίθμητου. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε, ποιο μας διδάσκει, ποιο είναι ο Απόστολο τη Οικουμένη, ο Παύλος Τι ήταν πριν, διώκτη, βλάσφημο. Τι τον έχουμε, δάσκαλό μας Τι άλλο παράδειγμα θέλουμε, ποιο μπήκε πρώτος στον παράδεισο, ο ληστής. Τι άλλο παράδειγμα θέλουμε. Ποιος είναι αυτός που έχει τα κλειδιά του Παραδείσου αυτός που αρνήθηκε τρεις φορές των Χριστόν λοιπόν δεν είναι αμαρτίες μας το εμπόδιό μα. είναι η άρνηση να θυσιάσουμε τη βόλεψή μας μπροστά στο γεγονός της αλήθειας του Θεού και της αναζήτησής του μέσα στη σχέση μας με τον Θεό δεν υπάρχουν σχήματα δεν υπάρχουν συστήματα δεν υπάρχουν όρια ένα πράγμα μόνο υπάρχει και οφείλουμε να έχουμε την ελεύθερη κατάθεση της ελευθερίας μας Να παραδώσουμε στον τον Θεόν την ελευθερία μας Δεν το κάνουμε αυτό Γιατί Γιατί υπολογίζομαι Τι θα προσδοκίσω εγώ από αυτήν την κατάθεση ελευθερίας μου Τι θα βρω εγώ από αυτό το πράγμα Ωραία Δίνω την ελευθερία μου στον Θεό Τι θα βρω δεν θα βρούμε αυτό που φαντάζει για μας χαρά Έστω και αν στην πραγματικότητα είναι ψευδέστηση χαράς Αν μας πει κάποιος θα βρούμε τον Χριστό Και τι είναι αυτό Είναι φαγητό Είναι σεξ Είναι χρήμα Είναι δόξα αφού δεν είναι τι, τι να πει αυτό για μένα ο Χριστός Τι είναι αυτό το πράγμα όριστα πράγματα Οπότε στην ουσία φοβούμεθα ότι θα απολέσουμε αυτό που φαντάσει για μας μέσα συνείδηση μα χαρά και ευτυχία. Ακόμα και όταν ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε τον Θεό και προσεγγίζουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ακόμα και όταν είμαστε κληρικοί και διακονούμε τα μυστήρια ή των Λόγων του Θεού στην ουσία θέατρο κάνουμε και πως το ξεχωρίζουμε; ακόμη και η διακονία των μυστηρίων γίνεται για την διακονία ακόμη και η συμμετοχή μας στα μυστήρια γίνεται να βρούμε τον τρόπο των μαγικών που θα μας λυθούν τα προβλήματα το 99,99% ,99 των εξομολογήσεων έχει ως περιεχόμενο τη διάθεσή μας να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Αλλά δεν κατανοούμε πως ο Χριστός είναι όλα τα λεφτά. Και οφείλουμε να τον κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Όταν αυτό το πράγμα δεν γίνει συνείδηση μέσα μας... Τότε ζούμε την ψευδέστηση τη χαράς, την ψευδέστηση τη ζωή. Αυτό που είναι ως κατεξοχήν ο δρόμος, η πύλη όπου ανοίγονται οι ουρανοί στην καρδιά μας και ενεργοποιείται το φως, η χάρις του Χριστού είναι η προσευχή. Ποια προσευχή όμως όταν η Μαρία η Αιγυπτία είχε τους πειρασμού γονάτιζε και δεν σηκωνόταν αν δεν ελάφρυνε η χάρις του Θεού τον πόλεμο των οποίων υφίστατο. Αυτό που μας παραπέμπει μας παραπέμπει στο γεγονός ότι μία προσευχή η οποία δεν έχει ω βάση τη την διάθεση να σταυρώσουμε ό,τι για μας είναι πολυτιμότερο δεν μπορεί να ενεργήσει και να καρποφορήσει αυτή η προσευχή. Αν δεν θα έτοιμοι, όχι για μια βδομάδα, όχι για ένα μήνα, όχι για ένα χρόνο αλλά για πάντα να σταυρώσουμε αυτό που για μας είναι πάθος και αυτό να είναι αν θέλετε η βάση της προσευχής μας αυτή η προσευχή δεν μπορεί να καρποφορήσει επομένως απαιτείται αυτό το ανδρείο φρόνημα κατά το μέτρο της ελευθερίας μας απαντά και ο Θεός κατά το μέτρο που η ελευθερία μας είναι σταύρωμα τον παθό μας στο όνομα του Χριστού στο βαθμό αυτό ενεργεί ο Θεός εντός ημών να δούμε να διαβάσουμε ένα παράδειγμα που μας διδάσκει τον τρόπο τις προσευχής και μετά θα μπούμε σε μια προσπάθεια να πούμε πέντε πράγματα για την προσευχή και αυτό γιατί χριστιανός ή καλύτερα άνθρωπος που δεν έμαθε και δεν ξέρει να προσεύχεται δεν έχει βάθος και όταν λέμε βάθος δεν εννοούμε ποσοτικό εννοούμε ποιοτικό τα γεωμετρικά μεγέθη είναι πεπερασμένα. η καρδιά του ανθρώπου έχει βάθος το οποίο δεν το έχει ανακαλύψει δηλαδή σύμφωνα με το λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου όταν λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ανακαλύπτεις την πόρτα της καρδιάς σου ανακαλύπτεις την πύλη του ουρανού όταν δηλαδή μπούμε, ανοίξουμε την καρδιά μας και αρχίζουμε να τη σεβόμαστε να την ανακαλύπτουμε και να την τρέφομε από αυτό το οποίο έχει ανάγκη η καρδιά μας τότε αρχίζει ο άνθρωπος να αναπνέει να υφίσταται, να ζει όσο ο άνθρωπος λειτουργεί σε μια κατάσταση επίπεδη όπως τα γεωμετρικά σχήματα και προσπαθεί να, η, να υποκαταστήσει το βάθος της καρδιάς του. Το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου όμως. Πώς καλύπτεται όταν δεν ικανοποιηθεί ορθός; Αντί να ικανοποιηθεί με την ποιότητα. Το καλύπτει με την ποσότητα ο άνθρωπο. Και έτσι το βάθος της καρδιάς μας το βάθος του κόσμου που οφείλουμε να αποκτήσουμε αισθήσεις πνευματικές όραση και ακοήν για να το αναγνωρίσουμε, να το συναντήσουμε το υπακαθιστούμε με τα ποσοτικά μεγέθη, με την ποσότητα γι' αυτό μια καρδιά η οποία δεν ζει καταλήγει στην πλεονεξία η πλεονεξία δεν είναι απλώς ένα νόσημα ψυχολογικό που που έχει κρυφούς όρους που πρέπει να του βρούμε η πλεονεξία είναι ανάγκη μιας καρδιάς που έχασε το βάθος της να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ ασκητής πως έμαθε να προσεύχεται και να δούμε τι σημαίνει το βάθος του κόσμου, τι σημαίνει το βάθος της καρδιά μας, πως ανακαλύπτουμε την καρδιά μας, πως ανακαλύπτουμε τον Θεόν, τι σημαίνει απουσία του Θεού, τι σημαίνει η παρουσία του Θεού. Κάποιος λέει ασκητής συναντά στα βουνά κάποιον άλλον ασκητή. Και αρχίζουν μια συζήτηση. Στη διάρκεια τη οποία ο επισκέπτη, εντυπωσιασμένο από το επίπεδο προσευχή του συνομιλητή του, το ρωτά: Γέροντα, ποιο σε δίδαξε να προσεύχεσαι αδιάκοπα. Υπάρχει ο όρο καταρχήν αδιάλειπτο προσευχή. Αδιαλείπτο προσεύχεστε. Αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να το καταλάβει. Μα είναι δυνατό, να προσοχηθώ πέντε λεπτά δέκα λεπτά, μισή ώρα, μια ώρα πως μπορεί συνεχώς η αδιάλειπτο προσευχή είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εφωτίστησαν από τον Θεό γιατί ήταν έτοιμη η καρδιά τους που δέχθηκαν το χάρισμα της αδιαλήπτου προσευχής που όλο το κος τετράωρο προσεύχονται όπως κτυπά η σαρκίνη καρδία μας κατά τον ίδιον τρόπον η ψυχή του ανθρώπου προσεύχεται και λειτουργεί όπως η κτύπη της καρδιάς μας την ευχήν του Ιησού είτε είναι εξύπνιος είτε τρώει είτε κοιμάται αδιάκοπα ζει αυτήν την χαρά ο άνθρωπος τη συνεχούς μνήμης του όνοματος του Χριστού που είναι έξω αυτό από ψυχολογικά σχήματα για να μπορεί επιστημονικά να διερευνηθεί. αυτό γιατί λέγεται ως πρόκληση εδώ αυτοί που είμαστε μαζεμένοι να ξέρουμε ότι υπάρχει και μια άλλη χαρά στην ζωή μας που δεν την υποψιαστήκαμε που τη απουσίας αυτής της χαράς είναι μίζερη η ζωή μας και αν θέλετε αυτή είναι η πραγματική χαρά τι συμβαίνει στην ζωή μας επειδή αγνοούμε αυτήν την χαράν ο δίο μας γίνεται αβίωτος πως όχι γιατί μπορεί να έχουμε κάποιες ανήσυχες ασθένειες. Όχι ότι έχουμε κάποιες διαπροσωπικές δυσκολίες Όχι ότι έχουμε οικονομικές δυσκολίες Γιατί κι όλα να τα έχουμε χαράν δεν έχουμε Έχουμε μια αίσθηση ανίας Αυτό το υπαρξιακό ταμπλάς που δεν χαιρόμαστε τίποτα Δεν νιώθουμε να υπάρχουμε Δεν χορταίνουμε με τίποτα Μας πιάνει ένας πνευματικός ήλιγκος Που μα όλα χάσαν το νόημά του. Και νομίζομαι πως μας φταίει τούτο ή το άλλο. Μας λύνονται και αυτά και ησυχία δεν έχουμε. Και ποια είναι αυτή η ανησυχία. Η αίσθηση του θανάτου. Η αίσθηση της φθοράς. Η αίσθηση του ανικανοποίητου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Από να νιώθουμε ανικανοποίητοι από όλα τα πράγματα. Ακόμα και από πνευματικά νοήματα. Να μιώ, μην νιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί οι πνευματικοί όροι χάσαν το περιεχόμενό τους. Και γιατί το χάσανε. Γιατί γίναν ιδεολογήματα από ζωή. Και γιατί γίναν ιδεολογήματα. Γιατί δεν πάσχομαι στο Λόγο του Θεού. Θεωρητικολογούμε. Τι είναι τα πνευματικά πράγματα. Τι είναι ο Θεός. Πρόσκληση και πρόκληση να πάσχομαι τα θεία. Να μετέχομαι στα θεία. Τι συμβαίνει λοιπόν. Τι σημαίνει η χάρις του Θεού αυτή η αποκάλυψη του άλλου τρόπου υπάρξεως και ποιοι είναι οι καρποί αυτού του άλλου τρόπου υπάρξεως η αίσθηση αυθαρτοποίησης των πάντων δηλαδή τι σημαίνει τούτο το πράγμα ποιο είναι το μεγαλύτερο βάσανο που ζούμε ο χώρος και ο χρόνος, ο χώρος είναι στενός, δεν μας χωράει ο τόπος, τι είναι ο χρόνος μας κυνηγάει και δεν προλαβαίνουμε, αχωνόμαστε. Αυτό τι σημαίνει η φθορά της υπάρξεώς μας μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Τι σημαίνει η αυθαρτοποίηση του χώρου και χρόνου. Η χριστοποίηση του χώρου και του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό. ο χώρος μας να γίνει εν Χριστώ. Τι σημαίνει ο χρονός μας να γίνει εν Χριστώ. Τι σημαίνει αυτό. Πως το γευόμαστε. Πως το αντιλαμβανόμαστε. Ο χώρος μας γίνεται το χώρος τη βασιλείας του Θεού και σε μια τρυπαγής είμαστε αναπαυμένοι. Και είμαστε βασιλιάδες. Και εξουσιάζουμε την οικουμένη χωρίς να έχουμε καθόλου περιουσία. Τι σημαίνει αυθαρτοποίηση του χρόνου η αίσθηση ότι ο παρόν χρόνος είναι ενωμένο με την αιωνιότητα και φεύγει ο φόβος της αρρώστιας ο φόβος του θανάτου ζούμε την εσωτερική ενότητα με όλη την οικουμένη αυτό λοιπόν μας κάνει να ικανοποιούμεθα από τα πάντα τι είναι αμαρτία το ανικανοποίητο τι σημαίνει ανικανοποίητο κουράζουμε από τη ζωή μου Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ζούμε στην αμαρτία αν νιώθουμε κούραση. Άνθρωπος κουρασμένος είναι ο αμετανόητος. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία. Ποιος είναι ο άνθρωπος που ζει τον Θεών. Αυτός που είναι ξεκούραστος. Που ζει μια αναψυχή. Είτε δουλεύει 20 ώρες σε 24 ώρων είτε δεν δουλεύει καθόλου. Αυτή η κόποση στην ουσία είναι γεγονός πνευματικών. Η έλλειψη χαράς είναι που μας ταλαιπωρεί να λοιπόν τι είναι η καρπή της προσευχής Δι, λι, τι σημαίνει αυτό το πράγμα αυτό που περιγράψαμε δεν είναι τελικά το βάσανό μας δεν είναι αυτό που μας λείπει δεν είναι αυτό που θέλουμε ποιος το χαρίζει η προσευχή ποια προσευχή η ασκητική προσευχή ποια είναι αυτή η ασκητική προσευχή που κάθε μέρα ζω σε μια διαρκή προσοχή να μην προσβάλλω το θέλημα του Θεού και σε αυτή την βάση είναι στηριγμένη η προσευχή μου τι σημαίνει προσέχω να μην θλίψω των Χριστών δηλαδή είμαι σε κατάσταση νύψεως. τι σημαίνει σε κατάσταση νύψεως τα βέλη του πονηρού έρχονται το λέει στην προσευχή πολύ όμορφα και μας ταλαιπωρούν τα βέλη των σαρκικών επιθυμιών στην στενή ή στην ευρή ανένεια. περιτριγυρίζουν και περιστοιχίζουν την υπαρξή μας και την ψυχή μας τι σημαίνει ζούμε σε κατάσταση νύψιος έχουμε διαρκή επιτήρηση της καρδιά μας θέτουμε σκοπών στην καρδιά μας θέτουμε φύλακα και δεν αφήνουμε το λογισμό να εισέλθει στην βούλησή μας στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και, και τι το κάνουμε αυτό για να έχουμε παρησίαν στην προσευχή έχει παρησίαν κανείς τη σχέση του όταν απατάει τον σύντροφό του δεν έχει μούτρα να τον κοιτάξει και ζει διπλή ζωή δεν καρποφορεί αυτή η σχέση είναι μια υποκρισία ένα ψέμα, μια απάτη λοιπόν μπορείς να έχεις παρησίαν στην προσευχή σου όταν απατάς τον εραστή σου όταν δεν προσέχει την καρδιά σου δεν φυλάσσομε την καρδιά μα καθαρή για να είμαστε καλοί. Φυλάσσομε καθαρή την καρδιά μα για να έχουμε παρησίαν ει των Χριστών, γιατί επαναλαμβάνουμε όλα τα λεφτά είναι ο Χριστό. Εάν δεν το κατανοίσει αυτό ο άνθρωπος, γιατί όλα τα λευταία ο Χριστός. Γιατί το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι που χριστοποιεί και αυθαρτοποιεί τα πάντα και την ύπαρξή μας. Όχι η ιδέα μας, όχι η θεωρία μας, όχι η καλοσύνη μας, όχι η φιλανθρωπία μας. Ο Χριστός. Εάν δεν πολιαστούμε, δεν εγκεντριστούμε στο σώμα του Χριστού μέσα από αυτήν την πόλη, Πάλι με τον εαυτό μας και τον Χριστό δεν υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει ζωή. Δεν είναι η ζωή το βιολογικό γεγονός ή μή, μήπως είναι ζωντανός ο άνθρωπος που δεν έχει χαρά. Τι σημαίνει χαρά, όχι αυτή τη χαρά της φθορά που φέρει κόποση και ξάντληση, τη χαρά που φέρνει ανανέωση στην ζωή μας Να δούμε λοιπόν για αυτή την προσευχή που έζησε ο ασκητής Ποιος σε δίδαξε προσέρχεται σε αδιάκοπα και εκείνο που είχε καταλάβει ότι ο επισκέπτης του ήταν άνθρωπος με βαθιά πνευματικήν πύρα του απαντά δεν θα το λέγα αυτό στον καθένα αλλά σε σένα θα το πω πως αληθινά ήταν οι δαίμονες που με δίδαξαν. Ο επισκέπτης του λέει νομίζω πως σε καταλαβαίνω γέροντα αλλά θα μπορούσες να μου εξηγήσει λεπτομερέστερα με ποιον τρόπο σε δίδαξαν για να σε καταλάβω καλύτερα. Και τότε ο άλλος του διηγείται την εξής ιστορία. Όταν ήμουν νέος ήμουν αγράμματος και ζούσα σε ένα μικρό χωριό στην Παιδιάδα. Μια μέρα πήγα στην εκκλησία και άκουσα τον Διάκο να διαβάσει την επιστολή του Παύλου που μας διδάσκει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. ακούγοντα τα λόγια εκείνα ενθουσιάστηκα και φωτίστηκε η ψυχή μου και μετά την εκκλησία άφησα το χωριό γεμάτο χαρά και αναχώρησα στα βουνά για να ζήσω με την προσευχή και μόνο. Είδατε είδαμε απλότητα καρδίας άκουσε το λόγο του Θεού και τον ακολούθησε μην πει κάποιος ότι απλός είναι ο άνθρωπος που έχει άνεση στις σχέσεις του. Μην πει κανείς ότι είναι απλός αυτός που δεν είναι φαντασμένος τα κοσμικά πράγματα και ζει με αμεσότητα τα γεγονότα της ζωής του. Αυτό είναι η ψυχοσύνθεση. Αλλά αυτό δεν είναι απλότητα. Απλότητα είναι να ακούσεις την καρδιά σου, να τη σεβαστείς και να την ακολουθήσεις και να μην γεμίζεις με μπιχλημπίδια την ύπαρξή σου για να ξεγελιέσαι απλότητα σημαίνει αυτή η καθαρότητα της καρδιάς μας που αφαιρούμε οτιδήποτε ψεύτικο τη σεβόμαστε, την τιμούμε και ακολουθούμε αυτό που μας λέει ακούγοντας λοιπόν τα λόγια εκεί ενθουσιάστηκα και φωτίστηκε ψυχή μου και μετά την Εκκλησία άφησα το χωριό γεμάτο χαρά και ανεχώρησα στα βουνά για να ζήσω με την προσευχή και μόνο. Αυτή η διάθεση κράτησε μέσα μου για κάμποσες ώρες. Μετά έπεσε το σκοτάδι. Έγινε κρύο και άρχισε να ακούω αλόκοτους ήχους, βήματα και ορυλιαχτά. Μάτια που έλαμπα στο σκοτάδι εμφανίστηκαν μπροστά μου. Τα άγρια θηρία βγήκαν από τις φωλιέ τους να αναζητήσουν την τροφή που του όριζε ο Θεό. Άρχισα να φοβάμαι, να φοβάμαι όλο και περισσότερο καθώς οι σκιές γίνονταν σκοτεινότερες. Πέρασε όλη τη νύχτα γεμάτος τρόμο από τους βηματισμούς. Τα τριξίματα τις σκιές, τα στραφτερά μάτια μέσα στη νύχτα. Την επίγνωση πως μου ήταν αδύνατο να στραφώ σε κάποιον για βοήθεια. Όταν έχουμε αυτή την αίσθηση αυτή που λέει εδώ μου είναι αδύνατο να στραφώ σε άνθρωπο για βοήθεια τότε μπορεί να μας επισκεφτεί η βοήθεια του Θεού όσο έχουμε στηρίγματα ανθρώπινα λιγοστεύουν οι πιθανότητες να ενεργήσει η βοήθεια του Θεού σε εμά. άνθρωπος ο οποίος δεν πέρασε στη ζωή του αυτόν τον υπαρξιακό μετεωρισμό να νιώθει ότι κάτω από τα πόδια του δεν υπάρχει τίποτα και είναι η άβυσσος. Δεν μπορεί να μάθει να προσεύχεται Δεν μπορεί να γευτεί τη ζωή Δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη Δεν μπορεί να καταλάβει την επίκεια Όσο θέλουμε να ζούμε ασφαλισμένοι Δεν μπορεί να λειτουργήσει η χάρη του Θεού Στον κοσμικό ανθρώπο η ασφάλεια είναι απαραίτητο Στον πνευματικών άνθρωπων είναι εμπόδιο της χάρη του Θεού η ασφάλιση μα. Χρειάζεται να είμαστε εντελώ ανασφάλιστοι στην πνευματική μας εξέλιξη και να παλέψουμε μόνοι με μόνον τον Θεό για να έλθει ο Θεός στην καρδιά μας. Γι' αυτό είπαμε ότι η προσευχή απαιτεί αδρείο φρόνημα. Τι βλέπουμε ο Απόστολος Πέτρος ευηθίζονται στη θάλασσα και ζητούσε τη βοήθεια του Θεού. Ε, αυτή είναι η στάση προσευχή μας. Η αίσθηση τη Η αίσθηση τίποτα δεν μπορούμε να, από τίποτα ανθρώπων δεν μπορούμε να στηριχθούμε ότι θα βρούμε χαρά. Τι γίνεται η οσία Μαρία Αιγυπτία. Σαν ιστοριούλα το ακούμε. Το πάθος της σάρκας, ξέρετε τι σημαίνει. Χειρότερο και από τα ναρκωτικά. Και με μία απόφαση τη μπήκε μόνη στην ερημιά ξέρετε τι σημαίνει να παλεύεις με τα πάθη σου αυτής της μορφής όταν λοιπόν παλεύεις με αυτή τη μορφή με τα πάθη σου και έβαλε σε εγκυήτρια την Παναγία ότι θα είναι σταθερή η σου αυτό το πράγμα σε μαθαίνει να προσεύχεσαι αν όμως αρχίζει τους συμβιβασμού ε, λίγο από εδώ λίγο από εκεί χάνει την έντασή της χάνει τη δύναμή της και η προσευχή γι' αυτό η προσευχή προϋποθέτει τη σταθερή απόφαση του μη συμβιβασμού με το ψεύδος του κόσμου και τότε λέει άρχισα να φωνάζω στον Θεόν Τις μόνες λέξεις που έρχονταν στο νου μου, λέξεις βγαλμένες μέσα από τον φόβο μου. Κύριε Ιησού, η Ε.Δαβίδ, ελέησέ με τον αμαρτωλών. Έτσι πέρασε το πρώτο βράδυ. Το πρωί ο φόβος με είχε καταλήψει, αλλά άρχισα να πεινάω. Αναζήτησαν την τροφή μου στους θάμνους και στα λιβάδια, αλλά ήταν δύσκολο να εκανοποιήσω την πείνα μου. «Και καθώς έπιασε να δει ο ήλιος, ένιωσα τον τρόμο της νύχτας να ξανάρχεται, άρχισα να κραυγάζω στον Θεό τον φόβο και την ελπίδα μου. Έτσι πέρασα μέρες και μετά μήνες. Συνήθισα τους τρόμους της φύσης, αλλά ακόμη καθώς προσευχόμουν κάθε τόσο νέοι πειρασμοί και δοκιμασίες εμφανίζονταν, οι δαίμονες, τα πάθη άρχισαν να ορμούν επάνω μου από όλε τι μεριέ. Και μόλις συνήθιζα να μην φοβάμαι τα θύρια της νύχτας... Οι δυνάμεις του σκότους έπιασαν να λυσομανούν μέσα στην ψυχή μου. Πιο δύνατα από πριν πρόφερα τις λέξεις των Κύριων... «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Αυτός ο αγώνας συνεχίστηκε για χρόνια. Μια μέρα έφτασα στα όρια της αντοχής μου... και καλούσα ασταμάτητα των Θεών μια αγωνία και πάθος χωρίς να λαβαίνω απάντηση ο Θεός ήταν αλήγιστος και τότε όταν και το τελευταίο νήμα της ελπίδας άρχισε να σπάει μέσα στην ψυχή μου παραδόθηκα στον Κύριο και είπα μένεις σιωπηλός δεν σε νοιάζει τι θα γίνω αλλά δεν πάβεις να είσαι ο Κύριος και Θεός μου καλύτερα να πεθάνω εδώ που στέκω παρά να εγκαταλείψω την αναζήτησή μου κάπου λέει ένα. Πρώτο πρώτος Χριστιανός Πατέρας το εξής ο Θεός δεν θα μας αφήσει ώσπου να σπάσουν ώσπου να σπάσουν οι καρδιά και τα κόκαλά μας <κυρίζει> τότε ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε εμπρό μου και η ειρήνη απλώθηκε μέσα και γύρω μου ο κόσμος ολόκληρος που μου φαινόταν σκοτεινός τώρα φαινόταν λουσμένος στο Άγιο Φως να λάμπει κάτω από την χάρη της θεωικής παρουσίας που συντηρεί το κάθε δημιούργημά του και αμέσως μέσα σε ένα ξέσπασμα αγάπη και ευγνωμοσύνης πρόφερα στον Κύριο τη μόνη προσευχή που μπορούσε, εκφράσει, που μπορούσε να εκφράσει όλα μου τα αισθήματα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με τον αμαρτωλό και από τότε στην χαρά στη δοκιμασία, στον πειρασμό και τον αγώνα ή σε στιγμές που η ειρήνη με καταλαμβάνει αυτά τα λόγια ξεπηδούν από την καρδιά μου είναι ένα σύμνος χαράς, είναι η κραυγή μου προς τον Θεό, είναι η προσευχή μου και η μετάνια μου αυτό δεν είναι παραμύθι, συμβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου και μπορεί να συμβεί στον κάθε άνθρωπο και αυτό αν θέλετε είναι ο λόγο που ζούμε. Είναι η προοπτική αυτή τη ζωής μας. Εάν θεωρήσουμε ότι ο χριστιανικός τρόπος ζωής είναι η εξασφάλιση των στόχων μας είναι η διαστροφή της Εκκλησίας. Αν θεωρήσουμε ότι σκοπό της Εκκλησίας είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι είναι μια καλυμμένη διαστροφή της Εκκλησίας. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι να βρούμε... Την αληθινή ανάπαυση. Πώ κολλάει όμω τώρα αυτό το, το όλο προσπάθεια και αγωνία που λέτε, πώ κολλάει με το πνεύμα που λέει ο παπασπονδιακό, ε, χωρί αγωνία και απαλά. Όταν λέει εδώ, περιγράφει αυτή την, ε, αυτή την ιστορία ο Ασκητής. Ο φόβος που είχε δεν ήταν πνευματική του επιλογή, ήταν η ψυχική οδύνη, ήταν αυτό που έπασε εξαιτία της αδυναμίας του. Όταν προχώρησε στην πνευματική ζωή, η προσευχή του έγινε ύμνος χαράς. Αλλά και σε αυτή τη διαδικασία όμως, εάν δεν ετηρούσε αυτό που έλεγε ο Γεωργός απαλά και ήρεμα, δεν θα αντεχε, θα άφηνε τον αγώνα ε, είχε αυτοί, αυτούς τους πειρασμούς αυτήν την ψυχική οδύνη αλλά παράλληλα έμαθε και από τον Θεό ποια είναι η τακτική η ορθή στον πνευματικό αγώνα ποια είναι η ορθή ταχτική; τακτική η ελπίδα να μην απελπιζόμεθα να μην ταραζόμεθα να μην εκβιάζομεν τον Θεό με την έννοια μιας εσωτερικής σύγχυσης και ταραχής αλλά παραδίδομαι εις τον Θεό τι λέει εδώ πότε απάντησε ο Θεός όταν παραδόθηκε όσο υπάρχει εσωτερική αντίσταση να κατακτήσουμε τον Θεό να επιτύχουμε τα πνευματικά να κατορθώσουμε την προσευχή αυτά όλα τα πράγματα είναι η φανέρωση ότι υπάρχει ισχυρό εγώ μέσα μας Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χάρη του Θεού ξεπερνά τη δύναμή μας. Πότε ενεργεί η χάρη του Θεού, όταν τελείω παραδοθούμε. Και αυτό το απαλά είναι μια βοήθεια στο να μην σφιγγόμαστε εσωτερικά. Το σφίξιμο σημαίνει κατακτώ εγώ τον Θεό. Δικαιούμαι εγώ την χάρη. Το απαλά σημαίνει τίποτα δεν κατακτώ. Αφήνω ειρηνικά στην αγάπη του Θεού. Και ο φόβος μας και τα πάθη μας είναι ο επιθανάτιος ρόγχος. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε και προσπαθούμε να στηριχθούμε από εδώ. Να επενδύσουμε εκεί. Μας κάνει ο φόβος μην να χάσουμε εκείνο. Μας, χάνει, μας κάνει το άγχος μην να επιτύχουμε το άλλο. Αυτή είναι η, ο επιθανάτιος ρόγχος του ανθρώπου. Προσπαθεί να κρατηθεί από τη ζωή. Αλλά οφείλουμε να πεθάνομαι όταν αφαιθεί ο άνθρωπος απαλά και ήρυμα πεθαίνει και ανίσταται. <Λεκλωσίως> Κανείς άλλος, που ήμασταν, ξέχασα κιόλας. Να είναι πάνω από το κοινό στην άπλησο, ας πούμε, και να είναι εντελώς, <coughs> να μην παραδοθεί. Ναι, να τόσο... ναι. Να... αυτό είναι ακριβώς. Να σας πω. Αυτή η αίσθηση αυτού του μετεωρισμού μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος και στην ουσία είναι η αίσθηση απουσίας του Θεού. Θα δούμε λίγο και τι σημαίνει αίσθηση απουσία του Θεού. Καταρχήν, όταν ο άνθρωπο νιώθει αυτόν τον μετεορισμό, αυτή την αίσθηση του κενού, δεν πατάει στα πόδια, τον πιάνει το πνίξιμο, το ονομάζει ψυχολογικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο ψυχολογικό πρόβλημα. Πολλέ φορέ τα ψυχολογικά προβλήματα δεν είναι ξεκάθαρα παθολογικέ καταστάσει ή ο τρόπο που μεγαλώσαμε, είναι και έλλειμμα πνευματικών. Τέλο πάντων. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν νιώθει αυτή την αίσθηση του κενού, έχει την επιλογή να αντισταθεί και με ένα πείσμα μάλιστα να αντιδράσει και να τα βάλει με τον Θεό βεβαίως ο Θεός θέλει και να τα βάζουμε μαζί Του και να τσακωνόμαστε μαζί Του γιατί ασχολούμαστε μαζί Του μιας σαν τη γυναίκα που θέλει να την βρίζει κιόλα προτιμότερο παρά να διαφορεί. Γιατί έτσι τη δίνει και σημασία. Και μπορεί μέσα από τη βρυσιά κάτι να βγει, να, να, να, να σε καταφέρει να σε ρίξει. Τέλο πάντων, <coughs> αλλά η, ο Θεό αρέσκεται παρά να διαφορούμε πλήρω και να τα βάζουμε μαζί του. Όμω κάτι άλλο εννοούμε εδώ. Ο άνθρωπο όταν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση μετεωρισμού τη ή παραδίδεται αντιδράει, κλοτσάει σάιπισμα, στο τέλος καταλήγει ότι δεν είναι να καλείω και παραδίδεται στον Θεό ποια άλλη επιλογή έχουμε της αυτοκτονίας όχι κατανάκη της σωματικής, της πνευματικής τι σημαίνει, δεν είμαι για τα πνευματικά τα παρατάω και ακυρώνω οποιαδήποτε πιθανότητα στον εαυτό μου να στραφώ στον Θεό και γίνομαι αντίθεος μέσα από την πλήρη άρνηση της πιθανότητας και ο Θεός να είναι και δικός μου Θεός. Και τι κάνω τότε, θεοποιώ τον εαυτό μου, τη ζωή μου. Και θέλω να εκμεταλλευτώ τους ανθρώπους. Γιατί εκμεταλλεύει το ένας τον άλλον, γιατί ακριβώς χάσαμε τον Θεό. Παύσαμε να πιστεύσουμε στον Θεό και προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε αυτό το γεγονό, του Θεού, την εκμετάλλευση. Του ανθρώπου βλέπουμε σαν αντικείμενα. Αυτό λοιπόν, αυτό ο πνευματικό μετεωρισμό έχει ακριβώ την πιθανότητα να μην πατήσουμε στα πόδια μας και να αρνηθούμε τον Θεό και να φτάσει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση αυτοκτονίας πνευματικής σου λέει εγώ δεν είμαι για τον Θεό να το πούμε πιο απλά είπαμε ότι η απουσία του Θεού είναι ευλογία για ποιο λόγο Τη στιγμή που ο καλός Θεός γνωρίζει ότι η παρουσία Του θα μας κάνει κακό, επιλέγει την απουσία. Μα είναι δυνατόν η παρουσία του Θεού να μας κάνει κακό. Ναι και πολύ μάλιστα και μπορεί να είναι καταδικαστική για μας. Η παρουσία του Θεού όταν δεν είμαστε έτοιμοι. Για ποιον λόγο. Γιατί η παρουσία του Θεού δεν θα την αντέξουμε. Γιατί μπορεί να ανατρέψει όλο το σύστημα αξιών που είχαμε και δεν το αντέχουμε ακόμα. Γιατί ο Θεός μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια πράγματα που εμείς είχαμε σε υπόλοιψη ω σκουπίδια και να μην το αντέχουμε Άρα δεν είμαι θα πάντοτε έτοιμη για την αποκάλυψη του Θεού Δεν μπορείς ένα παιδάκι που όλες γεννήθηκε να δώσεις κρέας Θα δηλητριαστεί ο οργανισμός του Όταν λοιπόν εμείς έχουμε άλλους θεούς Και έχουμε σε υπόλοιψη άλλους θεούς και άλλες αξίες ζωής αν έρθει ο Θεός και όλα αυτά τα ανατρέψει δεν θα το αντέξουμε και θα ζήσουμε την παρουσία του Θεού όχι ως δρόσον αλλά ως φωτιά που θα μας κάψει. Η αγάπη του Θεού άλλους τους ρωσίζει και άλλους τους κατακαίει. Γι' αυτό το λόγο, καλό ως είναι αγάπη επιλέγει την απουσία γιατί θα λειτουργήσει ως τιμωρή η παρουσία του στην ψυχή μας. Και τι συμβαίνει τότε έχουμε λοιπόν την απουσία στην απουσία λοιπόν του Θεού ειναι η αίσθηση αυτή του μετεωρισμού μας θα λέγαμε έτσι απλά Τι επιλογές έχει να κάνει ο άνθρωπος ή να παραδοθεί στην απούσια του και να μελετήσει τον εαυτό του και να δει τον εαυτό του και να διορθώσει τον εαυτό του και να πολεμήσει εν προσευχή τα πάθη του ή τι άλλο να κάνει να κατασκευάσει ψεύτικες παρουσίες για να γεμίσουν το τρομερό, καιρό που, τρομερό κενό που αφήνει η απουσία του Θεού η ζωή μας δεν είναι τέτοια τη γεμίζουμε με ψεύτικες παρουσίες με ψεύτικες σχέσεις που τις ονομάζουμε σχέσεις για να δικαιολογούμε το κενό που έχουμε μέσα μας για να δικαιώνουμε τον τεμπέλη και ράθιμο εαυτό μας τον, τον φοβητσιάρινε εαυτό μας τον δηλώνει εαυτό μας που δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του απέναντι και να το φτύσει να λοιπόν που δεν παραδινόμαστε αλλά ψάχνουμε ναρκωτικά να ναρκώσουμε την ανησυχία που έχουμε αλλά αυτή η ανησυχία είναι καλή ανησυχία αυτός ο φόβος είναι καλός φόβος αυτό το κενό είναι το ευλογημένο κενό για να μπορέσουμε να ζήσουμε την απουσία του Θεού αλλά τι φταίει δεν έχουμε ένα φρόνημα ποιος είναι άνδρας όχι αυτός που ξέρει να καταχτά πολλές γυναίκες αλλά αυτός που είναι κύριος του λόγου ύπαρξή του και ελέγχει τον λόγο υπαρξής του και σέβεται τον λόγο υπαρξής του και είναι ανήσυχο και δεν ησυχάζει ποια είναι γυναίκα όχι αυτή η οποία μπορεί να θέλξει τους άντρες στον εαυτόν της αλλά αυτή που με την υπαρξιακή ευαισθησία της έγινε όλη μια καρδία και ελκύει των Χριστών κοντά της αυτή που έγινε ολόκληρη μία ευαισθησία μέσα στον πόνο αναζήτησή της και απεκατεστάθησαν τα θηλυκά στοιχεία στο πρόσωπο της τι σημαίνει θηλυκών στοιχείων η αποδοχή του αμαρτωλού η μητρότητα δηλαδή ποια είναι αληθινή γυναίκα αυτή που ξέρει να συγχωρεί ποια λοιπόν ξέρει να συγχωρεί αυτή που ζει πόνων πνευματικών και σέβεται την καρδιά της ζώντα τον πόνο της απουσίας του Χριστού και της ζωής. Αυτός είναι άντρας, αυτή είναι γυναίκα, αυτή είναι η φύση μας, αυτή είναι η αποκατάσταση των προσώπων του ανδρός και τη γυναικός μέσα στο γεγονό, τη ύπαρξης, έξω από ψυχολογικές ανοησίες. Και είναι ανοησίες γιατί. Όχι γιατί δεν έχουν αλήθεια. Αλλά αυτή είναι η ψυχολογική γνώση του βάθους. Η πνευματική γνώση του βάθους έχει να κάνει με την ανάδυση του προσώπου μας πέρα από τα πεπερασμένα όρια του. Χρειάζεται λοιπόν αυτό που είμαστε και προηγουμένως να αποκαλυφθεί το βάθος του κόσμου, το βάθος της καρδιάς μας που δεν πρόκειται για μια ενδοστρέφεια και ανάγνωση του εαυτού μας μέσα από τις γνώσεις και τα όργανα της ψυχολογίας του βάθους αλλά μέσα στην πνευματική αναζήτηση της ασκητικής προσευγής η ανάδυση του εαυτού μας πέρα από τα πεπερασμένα όρια του γιατί η διαφορά είναι ποιοτική όταν λέμε βάθος καρδιάς εννοούμε ποιοτικά των όρων αυτών όταν λοιπόν μιλούμε για την καρδιά μας και τη γνώση της καρδιάς μας σημαίνει πότε η καρδιά, γιατί η καρδιά του ανθρώπου έχει βάθος γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή στο μη ορατών τι σημαίνει η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή στο μη ορατών? όχι στο μη ορατών της ψυχολογίας του βάθους αλλά στο άπειρο μη ορατών η γνώση του, το, μη, των σκοτεινών πτυχών της, της ψυχοσύνθεσης μας δεν είναι η ανακάλυψη του βάθους της καρδιάς μας Η ανακάλυψη του βάθους της καρδιάς μας Είναι η στροφή της καρδιάς μας Στην προσδοκία του άπειρου μη ορατού Δηλαδή εις των δημιουργικών λόγων του Ιού και Λόγου του Θεού Θα ρωτήσω κάτι γιατί δεν στέλνει τον Χριστό τώρα που έχουμε τα τηλεοράσεις, τα μέσα ενημέρωση τώρα που θα το φάει όλος ο κόσμος, να το ξαναδούμε. Δεν έχει καλό μάναντζερ. Τότε, όμως, δεν υπήρχαν μέσα μεταφορά, δεν υπήρχε τηλεόραση. Και πρέπει να αποστούμε σε στόμα. Αποστούμε στόμα. Σα να στον άλλο. Σας είπα δεν έχει καλό μάνατζερ, το εννοώ. Δεν είναι αυτό. Το δεύτερο γιατί δεν είναι φακίρις. Δεν είναι δημαγωγός. Δεν έχει καμία σχέση με πολιτικούς. Δεν, είναι, δεν έχει καλό manager, δεν τα πάει καλά με, τη, με, τους, με τους οικονομικούς παράγοντες τις διαφήμισης δεν τα πάει καλά με τους πολιτικούς που είναι λαοπλάνοι και τρίτον, είναι τόσο ταπεινός που δεν θέλει να προσβάλλει την ελευθερία μας για να μπορέσουν να τα, αντι, αντιληφθούν οι ταπεινοί. Και επίσης είναι η άκρα ευγένεια ο Θεός το διώχνεις και φεύγει, τον καλείς και έρχεται τι σημαίνει αυτό το πράγμα, είναι η άκρα ευγένεια όλο κόσμο, όλο αν έκανε, Δεν θα γινόμασταν. Δεν θα γινόμασταν. Γιατί, εγώ άμα φύγαν στο κοκάρμα, ας πούμε, και τον άκουσε, την πιλούσε και, και άκουσε, πολύ ωραία πράγματα, όλα τα <laughs> Δεν θα το, ότι πάρα πολύ καλός, σωστός, αλλά γιατί δεν πήγε και <laughs> Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν. Ο Χριστός εφάνεί έφη. Εφανε... Και όμως η πιο πολύ τη γειτονιά δεν το δέχτηκαν Είδατε ό,τι και να φανερωθεί πάλι δεν το δεχόμαστε. Ωραία. πολύ Φωλίκας Άλως Όταν το πατήρ της της του του του του του του και προσπαθούμε του του του του του του μέσα του μέσω του του Αυτό είναι ένας ευαισμός, της του του μια του του του του του του να ρωτήσω στην καρδιά μου, όταν κάνω την παράκληση την κάνω για να είναι καλύτερος ο άντρας μου μαζί μου την κάνω για το παιδί μου να, βρει, να μην είναι άρρωστο και να το προσέχει ο Θεούλης ή το κάνω γιατί ψάχνω τον Θεό εάν το κάνω ψάχνοντας τον Θεό χρειάζεται κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις είπαμε μία προπόθεση έτσι συνοπτικά, θα την ερμηνεύσουμε και λεπτομερέστερα το να πολεμώ παράλληλα τα πάθη μου δεν μπορώ να λέω ότι ζητώ τον Θεό και μην Δεν μπορώ να λέω ότι ψάχνω τον Θεό και άμε αδικήσει κάποιος επανεστατώ και προσπαθώ να βρω το δίκαιό μου και δεν αντέχω ούτε ίχνος αδικίες από τους άλλους ανθρώπους. Εδώ τε λέει τελείει πολύ καλά δύο-τρία πραγματάκια ο Άγιος Ιάννη της Κλίμακος που είναι για να δούμε λέει Όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου ας είναι οχητόν της ψυχής σου υφασμένος εξ ολοκλήρου με τον ύμα ή μάλλον με το λίμα της αμνησικακίας. Ήδε τίποτα δεν πρόκειται να ωφεληθεί από την προσευχή. Όλο το ύφος και το λεκτικό της προσευχής σου ας είναι ανεπιτήδευτόν διότι ο τελώνης και ο άσωτος με έναν μόνο λόγο συμφιλιώθηκαν με τον Θεό. Η αμνησικακία, η συντριβή, η ταπείν λίγα ελάχιστα στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε στην προσευχή μας αλλά πάνω απ' όλα αυτό που οφείλουμε να έχουμε είναι η υπομονή γιατί η υπομονή μέσα στην αίσθηση της αποσίας του Θεού είναι η γόνιμος περίοδος είναι ο πόνος του τοκετού, του πνευματικού αν δεν περάσουμε αυτούς τους πόνους της αίσθησης, της αποσίας του Θεού αν δεν συντριφτεί εσωτερικό άνθρωπος δεν μπορεί ο Θεός να λειτουργήσει. Και τι κάνει ο Θεός. Επειδή δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά άμεσα δηλαδή να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια αναζήτηση του που είναι επώνυντος διαδικασία τι κάνει στον άλλο χαδάκι, στον άλλο ένα δεν υπάρχει άνθρωπος μέρα με τη μέρα του διαπιστώνουμε που να έχει όμορφη και ήσυχη ζωή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα Πολο, πο, και πολλών ανθρώπων των οποίων αγγίζουν τα όρια του τραγικού και όλα αυτά είναι ευλογίες Θεού για να μπορέσει προσευχή έστω με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει αυτό το τραγικό στοιχείο του εσωτερικού πόνου όπως λέει κάπου αλλού για να θα το βρούμε εδώ πως προσευχόταν ένας ασκητής να καταλάβετε πως προσευχόταν, όταν έρχομαι, λέει το πρωί, να, είχε, ήταν στο μοναστήρι του Άγιο Όρο, μιλάει για τον γέροντα τον Άγιο Σιλανό. Την εποχή εκείνη, στο Ρώσικο μοναστήρι, απαριθμούσε γύρω στου 3.000 μοναχού. Και είχε πολλού εργάτε. Και ο, ο, ήταν οικονόμο, ήταν υπεύθυνο ο, ο Άγιος Σιλανό σε κάποιου εργάτε και του διευ, διεύθυνε. Και του έκαναν όλη την πακοή. Ενώ άλλοι ήταν αντιδραστικοί. Και για ποιο λόγο, δε πώ προσευχότανε. Όταν έρχομαι το πρωί. Να τους δώσω τη δουλειά τους. Με πλημμυρίζει μια συμπόνια για αυτούς. Ξέρετε, λέει κάποιος δεν τον έβρισα. Ξέρετε, ε, είναι, υπάρχουν κεραίες στον άνθρωπο που αντιλαμβανόμαστε τις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πομπός και δέκτης. Μη ότι δεν τον έβρισες. Μη ότι δεν του μίλησε άσχημα. Τι καρδιά είχε. Πώς αισθανώ σου για αυτόν, για αυτή. Θα τον νιώσει. Δε, ο νόμος θα σε δικαιώσει του κόσμου ο νόμος του Δου δεν θα σε δικαιώσει γιατί είναι καρδιογνώσεις ο Θεός και δεν τον ξεγελάς αυτή η απέχθεια αυτή ο σοφθόνος, αυτή η ζήλια αυτή η μνησικακία αυτή η αδιαφορία αυτή η περιφρόνηση που νιώθουμε και δεν αφήνουμε να το βγάλουν τα χείλη μας τα χέρια μας στο σώμα μας και ζει η καρδιά μας ο άλλο το σφραίνεται το εισπράττει λέει λοιπόν όταν έρχομαι το πρωί να τους δώσω τη δουλειά τους με πλημμυρίζεις μια συμπόνια για αυτούς. Έχουν αφήσει το χωριό τους, τις οικογένειε τους για ένα μηδαμινόμερο κάματο. Πόσο φτωχοί πρέπει να είναι. Και αφού τους μοιράσω τη δουλειά γυρίζω στο κελί μου και αρχίζω να προσεύχομαι για τον καθένα προχωριστά λέγοντας τον Κύριε, το, λέγοντας στον Κύριο. Κύριε μην ξεχνά τον Νικόλα είναι τόσο νέο. «Άφησε το νοηγένει το παιδί του για να βρει δουλειά, επειδή είναι πάμπτωχη και δεν έχει άλλο μέσο για να το θρέψει. Μην το ξεχνάς και φύλαγε τον από τις κακές σκέψεις. Μην ξεχνάς και τη γυναίκα του και προστατεύεται. Αυτά λέω στην προσευχή μου και καθώς νιώθω την παρουσία του Θεού, περισσότερο έντονη φθάνω στο σημείο να μην προσέχω πια τίποτα γύρω μου. Η γη εξαφανίζεται, μένει μόνο ο Θεός και τότε ξεχνώ τον Νικόλα, τη γυναίκα του το παιδί του, το χωριό του, τη φτώ, φτώ, φτώχεια του και μεταφέρομαι στον Θεό και τότε βαθιά στην αγκαλιά του Θεού ανακαλύπτω στην Άγια Αγάπη του ανακαλύπτω την Άγια Αγάπη του που περιλαμβάνει και τον Νικόλα τη γυναίκα του, το παιδί του, τη φτώχεια του στις ανάγκες τους και αυτή η Άγια Αγάπη είναι ο χίμαρος που με ξαναφέρνει πάνω πίσω στη γη και στην ανάγκη να προσευχηθώ για αυτούς το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται. Η παρουσία του Θεού γίνεται εντονότερη. Η γη υποχωρεί και μεταφέρουμε ξανά στο βάθος των πραγμάτων όπου βρίσκω τον κόσμο που τόσο πολύ αγαπάω ο Θεός. Αυτό είναι το βάθος που λέγαμε προηγουμένως. Έχουμε πολλά άλλα να πούμε αν μπορέσουμε την άλλη εβδομάδα, αλλά η προσευχή είναι ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο. Θα το δούμε. Τρεις ανακοινώσει. Την Δευτέρα, την ερχομένη, 26 του Μάρτη εδώ σε αυτόν τον χώρο Εφτά ώρα θα γίνει παρουσία ενός βιβλίου από τον ίδιο του συγγραφέα τον Χρήστο τον Γιαναρά Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ενάντια στη θρησκεία» Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθείτε Εφτά ώρα τη Δευτέρα, «Ενάντια στη θρησκεία» Λοιπόν, δεύτερο, κάποιοι, κάποιος έχει ανάγκη από αίμα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Το όνομα είναι «Πρίντζης Εμμανουήλ», όσοι θέλετε να δώσετε αίμα Και τρίτο, για τις εξομολογήσει. Επειδή είτε, οι, οι άνθρωποι μένουν τελευταία εβδομάδα για εξομολόγηση και μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα εξομολόγηση δεν γίνεται. Όσοι θέλετε από αύριο, θα παίρνετε τηλέφωνο στο Ναό 10 με 12, 7 με 8, να κλείσουμε ραντεβού, να τα βάλουμε μια τάξη, γιατί μετά τη μεγάλη εβδομάδα, τέλος. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, και ο Σώσον ημάς.